Πρώτη Επιστολή Πέτρου, κεφάλον Α, Σελίδα 927, Στίχη 1 εως 12. Η Εκτσωτηρία Σαν το Χαρά. 1. Πέτρου, Απόστολο του Ιησού Χριστού, Γράφω την Επιστολή Ταύτινη προ του Εκλεκτού του Θεού, που έχουν αληθινή πατρίδα των Ουρανών και τώρα είναι προσωρινοί κάτοικοι τη Γη, στα Σχώρα, Πόντου, Ασία και 2. Και γίνατε εκλεκτοί σύμφωνα με την πρόγνωση του Θεού και Πατρός με τον Αγιασμών, τον οποίον σας μετέδωκε το Πνεύμα, για να υποταχθείτε στον Ιησού Χριστό και απολαύσετε τα χάρτας και τους καρπούς που επήγασαν από των σταυρικών θάνατών Του. Ήθε να πληθύνουν και να πλεονάσουν εσάς η χάρις και η ειρήνη. 3. Είναι άξιο δοξολογία ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίο, σύμφωνα προς το πολύ ελαιός του και την ευσπλαχνία του μας ξαναγέννησε για να μα χαρίσει ελπίδα αγαθών αιωνίων. Και έκαμε την ελπίδα μας αυτήν ζωντανήν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού η οποία αποτελεί βεβαίαν εγγύηση ότι η μας δεν θα διαψευστεί αλλά θα αναστηθόμεν και εμείς. 4. Η ζωντανή δε αυτή η υπόσχεται κληρονομίαν που δεν φθύρεται και δεν μολύνεται, ούτε μαραίνεται, αλλά έχει φυλαχθεί στου ουρανού δι' 5. Και καταδιώκεστε μεν τώρα από τους εχθρούς της πίστεως, Δεν θα πάθετε όμως τίποτα από τα σεπιβουλάστων, Διότι διαφυλάτεστε εν ασφαλεία με την δύναμη του Θεού Δια της πίστεως και επεπιθύσεως, Την οποία ανέχετε στον τον Θεόν. Διαφυλάτεστε δε δια της σωτηρίας, Η οποία είναι έτοιμο να αποκαλυφθεί κατά των έσκατων καιρών τη Δευτέρας Παρουσίας. 6. Διαυτό και χαίρετε εν μέσω των θλίψεων, έστω και αν λυπηθείτε τώρα από με διαφόρους και ποικίλου πειρασμούς και δοκιμασίας, εάν χρειαστεί να υποστείτε αυτά διό των καταρτισμών σας. 7. Θα λυπηθείτε δε από λίγο, για να γίνει δια των θλίψεων και των πειρασμών τούτων δοκιμαστής απίστης σας, πολυτιμωτέρα από τον χρυσόν που φτύρεται, έστω και αν έγινε νούτος μέσα στη φωτιά αγνός και καθαρός, και για η πίστη σα, άφτη σα, και τιμήν και δόξαν κατά την ημέρα τη κρίσεως, όταν θα φανερωθεί ο Ιησούς Χριστό ω ένδοξο Κριτή. 8. Τον Χριστό δε αυτόν, και έτσι δεν γνωρίζετε προσωπικώ και δεν τον είδατε όταν έζησε ω άνθρωπο ει τον κόσμον αυτόν, όμω τον αγαπάτε. Επειδή δε και έτσι δεν τον βλέπετε τώρα με τα μάτια του σώματο, πιστεύετε όμω σε αυτόν, δια την πίστη σα αυτήν θα ανταμειφθείτε και θα γαλιάσετε στο το μέλλον απολαμβάνοντα χαρά που δεν δίνεται στόμα ανθρώπου να περιγράψει και η οποία είναι γεμάτη από δόξαν. 9. Και θα απολαμβάνετε την δοξασμένη αυτήν χαρά, διότι θα λάβετε υπό την ασφαλή κατοχή σα εκείνο εις το οποίο καταλήγει και τελειώνει η πίστη, δηλαδή τη σωτηρία των ψυχών σα. 10. Περί της δε αυτής την οποία επιτυγχάνομεν για του Ιησού Χριστού, με πόθον πολλοί νεζήτησαν να μάθουν και εξήτασαν οι προφήτες, οι οποίοι προφήτευσαν περί της χάρη που θα εδίδετο το σας. 11. Εξήταζαν δηλαδή οι προφήτες εις ποιον χρόνον και υποποίες περιστάσεις το πνεύμα του Χριστού που είχαν μέσα τους και εκ προτέρου εμαρτύρι περί των μελώντων, εφανέρονεν ότι θα συμβούν τα πάθη που θα υπέφεραν ο Χριστός και δόξε που θα επεκολούθουν ύστερον από τα πάθη αυτά. 12. Ίσως προφήτας τούτους απεκαλύφθη από τον Θεό ότι όχι για τον εαυτόν τους, αλλά δια σας εγίνοντο αυτοί διάκονοι και όργανα του Θεού για να προαναγγείλουν αυτά που σας ανηγκέλθησαν τώρα ως γεγονότα πλέον από τους κήρυκες του Ευαγγελίου, τους οποίους εμπνέει το Άγιον Πνεύμα το οποίο αναπεστάλλει από τον Ουναν και είναι τόσο υψηλές και μεγάλες αλήθειες αυτές που περιλαμβάνονται στο Ευαγγελικό κήρυγμα, ώστε επιθυμούν και αυτοί οι άγγελοι να εμβαθύνουν σε αυτάς.